Γεια σας καλή Εμεί Εμείς εδώ ως εκπομπή, ως υπάρξη, ως φυσικά πρόσωπα ως άλλα πρόσωπα, χλωμά πρόσωπα που λένε κινηδιάνη είμαστε με αυτούς που κυνήγησαν την προγιαγιά τη Τζαμάλα. Τζαμάλα είναι η τραγουδίστρια της Ουκρανίας που βγήκε πρώτο τραγούδι επειδή και μόνο έκανε μια αναφορά στα όσα έκανε ο Εμεί είμαστε με τον κόκκινο στρατό, με όλου αυτού που κυνήγησαν του Τατάρους ναζί. Γιατί ναζί ήταν οι προγειαγιά και οι προπαππούδε τη τραγουδίστρια. Όπω ναζί ήταν και είναι και οι σημερινοί ηγέτε, η ψυχή τη ηγεσία τη Ουκρανίας Και γενικότερα, ναζί είναι και η σημερινή Ευρώπη, όχι το σώμα. Αλλά αν είναι ακόμη και με τους θεσμούς της όπως είναι η Eurovision να πει οτιδήποτε, οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε αφορμή κάτι κακό για όλα αυτά που συνέβησαν από το 40 ως το 89 στην Ανατολική Ευρώπη, είναι όλοι φουλ αμέσως να το υιοθετήσουν, αμέσως να το ψηφίσουνε και οι λαοί σε κάποιο βαθμό και οι ηγέτες φυσικά και όλοι αυτοί. Αφορμή για τη σημερινή έναρξη είναι και τα τραγούδια που θα ακούμε. Είναι η Eurovision προχθές το Σάββατο Έχετε μάθει προφανώς το τίτλο του τραγουδιού Το περιεχόμενο για την ακριβή Το τίτλο δεν έχει σημασία 1944 είναι ο τίτλος Το περιεχόμενο του τραγουδιού Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια Η Ουκρανία ε, Λέει τι ακριβώς έκανε ο Στάλιν Στους 220.000 χιλιάδες κάπου εκεί Τατάρους της Κρυμαίας Που κατά τη διάρκεια του πολέμου Του πολέμου γιατί είχαμε και πόλεμο το ξεχνάμε αυτό Του εκτόπισε από την Κρυμαία, του πήγε στα ενδότερα και όλο αυτό το βίωσε πολύ βαριά η οικογένεια τη τραγουδίστρια και η σημερινή τραγουδίστρια το έκανε τραγούδι. Η σημερινή Ουκρανική κυβέρνηση το έστειλε εκεί με πολύ μεγάλη χαρά. Η σημερινή Girovision το έβγαλε και πρώτο. Αληθινά ή όχι, δεν έχει σημασία για να καταδείξει ότι είναι κακό ο Στάλιν και ο Κομμουνισμό. Αλλά για το Χίτλερ και το φασισμό τίποτα γιατί αν κάποιο είχε πάει ένα τέτοιο τραγούδι σήμερα, προφανώ και δεν θα είχε βγει ε, ως πρώτο γιατί η Ευρώπη τα έχει τελειώσει όλα αυτά έχει κάνει και πολλές ταινίε. γενικότερα με το φασισμό δεν έχει την ίδια ευαισθησία που έχει με τον κομμουνισμό και το Στάλιν από την άλλη βέβαια όλα αυτά δείχνουν και κάτι πάρα πολύ θετικό κατά μία έννοια ότι τα φαντάσματα και του Στάλιν και του κομμουνισμού τους αγχώνουν λίγο, τους ταράζουν λίγο και με οποιαδήποτε προσπάθεια και αφορμή, αφορμή προσπαθούν να δώσουν τις ε, Απαντήσει ακόμη και με τέτοιου τύπου ιστορίες όπω αυτή τη Eurovision. Οπότε τα τραγούδια που θα ακούμε σήμερα είναι από αυτού που εκδίωξαν του Τατάρου Ναζί, συνεργάτε των Ναζί, γιατί αυτό δεν το είπε ούτε από του Έλληνε παρουσιαστέ που παρουσίαζαν πολύ συγκινημένοι την ε, ε, διαδικασία ανάδειξη του πρώτου τραγουδιού, ούτε βεβαίω και το βίντεο κλιπ το έδειχνε αυτό ή γενικότερα όσα υπόθηκαν στην Eurovision. Ότι κάποιοι είχαν συνεργαστεί με του Ναζί, ενώ όλο ο λαό στην πλειοψηφία του ένα μεγάλο τεράστιο κομμάτι μάτωσε πραγματικά ε, η μισή χώρα, όλη η Δυτική Ρώση είχε καταστραφεί από τους Ναζί και υπήρχαν και συνεργάτες των Ναζί για να καταστραφούν οι, τα χωριά οι πόλεις και να σκοτωθεί εκτελεστεί απαγχωνιστεί, σφαγιαστεί καή βιαστεί ο Ρώσικος λαός οπότε μετά ε Όποια ηγεσία και να ήταν, δεν θα είχε και την καλύτερη τύχη για όλου αυτού, αν και του μετατόπισε για να μην πέσουν στα χέρια των ντόπιων Ρώσων, γιατί το μακελιό θα ήταν μεγαλύτερο. Τέλο πάντων, λεπτομέρειε όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι ακόμη και σήμερα η Eurovision που λανσάρεται ένα μη πολιτικό οργανισμό, έκανε μια ακραία πολιτική κίνηση, φιλοναζιστική, όπω αναμενόταν, γιατί είπαμε ότι αυτή η Ευρώπη, αυτή η Eurovision, αυτή οι θεσμοί, αυτέ οι ιστορίε έτσι όπω. Γίνονται στου λαού και εξελίσσονται τα πράγματα. Ε, κάπου εκεί οδηγούν. Να έρθουμε στα δικά μα, πάλι με την αριστερά. Νομίζω η μουσική υπογραμμίζει άνετα όλα αυτά που θα ακούσουμε. Ο Κατρούγκαλο μίλησε το Σαββατοκύριακο στο Γιώργο των Αυτιάμ και λέει και αυτό κάτι πάρα, πάρα πολύ αριστερό, κομμουνιστικό όπω πραγματικά αναμένεται. Γιατί ο νεοφιλελευθερισμό στην πράξη τι θέλει να κάνει, Να ευνοήσει τις ελίτ, το 1% του πληθυσμού. Εμεί είμαστε με των πολλών, όχι το λίγων, με του λαού. Εμείς είμαστε μετασυφέροντα των πολλών, όχι των λίγων, με του λαού. Με του λαού. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό ξέρετε. Και επειδή βασικές αρχές αριστεράς είναι η ισονομία και η κοινωνική δικαιοσύνη, πιστεύω ότι έκανα το χρέο μου. Και πράγματι με για αυτή τη Και υπαρήφανο και με το λαό, όλα μαζί κοντά μα τον έχουμε. Είναι ο Γιώργο Κατρούγκαλο, κομμουνιστή όπω έχει δηλώσει και το δηλώνει με κάθε ευκαιρία, μέρα παραμέρα, όποτε βγαίνει σε κάποιο κανάλι και μιλάει και για το έργο του για το οποίο είναι υπερήφανο. Όπω ακούσατε, λέει εδώ ο Κάρλο, ένα με, με απευθύνεται σε μένα. Μήπω μου λέει με το να συγκρίνει Χίτλερ και Στάλινγκ, μήπω ρίχνει νερό στο μήλο τη θεωρία των δύο άκρον και μάλιστα είναι και από την Ιστού του Γκάρδη. Μα και. Χαιρετίσματα, δεν έκανα καμία σύγκριση μεταξύ των δύο. Είναι πολύ τη να συγκρίνονται και να εξομοιώνονται, να εξομοιώνονται οι δύο. Λογοτομημένοι δεν είμαστε, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε. Σε καμία περίπτωση ούτε σύγκριση, ούτε πολύ περισσότερο εξομοίωση. Απλά σκεφτόμουν ότι αν είχε γραφτεί ένα αντίστοιχο τραγούδι, αν είχε γραφτεί, που να έλεγε κάποιο, η οικογένειά του, τι είχε περάσει από του Ναζί, αν θα προχώραγε αυτό το τραγούδι. Καταρχήν, θα γραφόταν, αν η τάδε επιτροπή τη τάδε χώρα θα το ενέκρινε, θα το προωθούσε και αν. Οι λαοί τη Ευρώπη αλλά και οι επιτροπέ, οι ηγεσίε θα είχαν δείξει την ίδια ευαισθησία, την ίδια συγκίνηση με το δράμα που πέρασαν οι Ναζί της Κρυμαία, αν όλο αυτό θα είχε προχωρήσει και θα είχε πάει παραπάνω την ίδια ώρα που σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη ψηφίζονται τα ακροδεξιά κόμματα, την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ναζιστικά κόμματα, τώρα έχει αρχίσει να συζητάει ότι μήπω δεν πρέπει και αν και ό,τι ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια. Την ίδια ώρα που γενικότερα. Υπάρχει μια διάθεση ε, καταπίεσης ή συκοφάντησης οποιοδήποτε, ε, οποιοδήποτε κινήματος προσπαθεί να διεκδικήσει αυτονόητα πράγματα και πολεμικής εναντίον αυτού του κινήματος. Τα βλέπουμε και στη Γαλλία και γενικότερα. Αν λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, το σκεφτόμουν το Σάββατο που έβλεπα την Ουκρανία να κερδίζει, αν θα μπορούσε ένα αντίστοιχο τέτοιο τραγούδι να προχωρήσει να βρει την άκρη του σε αυτή την εποχή σε προηγούμενες δεκαετίες όντω έβρισκε την άκρη του ένα τραγούδι που και μια ταινία που θα έλεγε τι έχει, περάσει, τι έχει υποστεί μια κοινωνία μια χώρα, ένα έθνος από τους ναζί νομίζω δεν είναι ίδια τα πράγματα αλλάζουν ακόμη και αυτός ο διαγωνισμό δείχνει αυτό το πράγμα την αλλαγή προς το ακροδεξιότερο των διαθέσεων και των λαών αλλά και εννοείται των διοικούντων των λαών. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας είναι πιο απλά, θα κάνουμε μια ωραία σύγκριση τώρα. Επί Νέας Δημοκρατίας δεν είχαμε γάζες, όπως λέει η βούλτεψη. Τώρα δεν έχουμε άλλα πιο σοβαρά, οπότε καλούμαστε να διαλέξουμε το μη χείρον, όπως λέμε. Η χημιοθεραπεία στο λαϊκό δεν Επειδή είχε σταματήσει λοιπόν στα επί, που που επί των ημερών. Σας Όχι, δεν είδαμε έδειξε ποτέ Αυτό ρεπορτάζ ότι... που διεκόπη χημιοθεραπεία για δύο εβδομάδε. Δεν λέω έκαρ... τα πράγματα είναι σήμερα ιδανικά. Όχι, δεν θα μου τα τσουβαλιάζει. Εσύ τα τσουβαλιάζει. Επί τη εποχή μα δεν έδειξε ποτέ ρεπορτάζ που διεκόπη χημιοθεραπεία για δύο εβδομάδε στο λαϊκό. Ναι, έδειξε Από τη Γάζα μπορεί να συμβαίνουν αυτά βεβαίω κρίση είχαμε. τη Γάζα μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Βεβαίω, κρίση είχαμε. Χθε ήταν η Γάζα, δεν ήταν μόνο η Γάζα, ήταν και τα σεντόνια, ήταν και τα χαρτιά υγεία στα νοσοκομεία, ήταν και αληθέ, ήταν και κάποια φάρμακα, ήταν και απλήρωτη γιατρή. Σήμερα είναι όλα αυτά και κάποια άλλα. Αύριο θα είναι όλα αυτά με τα σημερινά, τα χθεσινά και κάποια άλλα ακόμη. Υποτίθεται είναι η υγεία του λαού που δεν θα έπρεπε ούτε χθε, ούτε σήμερα, ούτε αύριο να αμφισβητείτε, να παρέχετε όπω πρέπει. Είναι θέμα αξιοπρέπεια. Είναι το πρώτο, το πρώτο στο αγαθό. Σε εκείνε τι χώρε τα είχαν ψηλολειμμένα όλα αυτά, να κάνουμε έτσι μια μικρή νήξη. Αν δεν παρεξηγείται κάποιο, γιατί εδώ που έχουμε έρθει, ακόμη και κάποια αυτονόητα που έχουν συμβεί και υπήρξανε από τα λίγα καλά, ε, είναι ένα θέμα να αν τα επισημαίνει κάποιο, πώ τα επισημαίνει και γιατί τα επισημαίνει στη χρονική στιγμή τη συγκεκριμένη. Και μια συζήτηση που μπορεί να ξεκινήσει, να ξανάρθουμε ω πάλι στα δικά μα, ενώ ακούμε πάντα τραγούδια αυτών που έδιωξαν του Τατάρου ναζί από την Κρυμαία. Κόντρα στο κλίμα τη χαρά που έχει προκαλέσει η ανάδειξη τη Ουκρανία, αυτό το ευαίσθητο τραγούδι και πολύ συγκινητικό, στην πρώτη θέση τη Eurovision, έφαγε τη θέση από την Αυστραλία. Ο Κατρούγκαλος λοιπόν, μεταξύ Κατρούγκαλου και βούλτε σήμερα, ο Κατρούγκαλος ε, λέει για ποιο λόγο είναι διαφορετική πολιτική με γιώτα αυτή. Να σα πω κά κάτι. Ελάτε. Ποιο πιστεύει του πολιτικού. Εμεί είμαστε άλλοι πολιτικοί. Δεν είμαστε οι συνηθισμένοι του παλιού συστήματο. να σας πω κά κάτι. Ελάτε. Εμείς είμαστε άλλοι πολιτικοί. Δεν είμαστε οι συνειδησμένοι του παλιού συστήματος. Μπράβο! Σεξ and politics. Αχ, καλά τώρα. Η κοινωνία όμως ακόμη μας εμπιστεύεται. Να Α, αυτό είναι πολύ θετικό. Ότι η κοινωνία, όπω λέει ο Κατρούγκαλο, ακόμη του εμπιστεύεται. Λογικό διότι είναι οι καλύτεροι. Έχουμε βγει και από το μνημόνιο, εδώ και 10 μέρε περίπου. Έρχεται η ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο. Περιμένουμε ακόμη για να τελειώσει το πρώτο εξάμηνο. Έχουμε μισό μήνα και άλλον ένα μετά, ένα μισή μήνα. Και έρχεται η ανάπτυξη. Θα πέσουν 12 δι, ή 11, ή 10, ανάλλαβα τον Υπουργό. Εν να είναι και ό,τι να είναι. γιατί να μην του η κοινωνία. Είναι αριστερή, Δεν έχουν πει και ποτέ ψέματα. Τι άλλο να θέλει, δεν έχουν πειράξει τις συντάξει, Δεν έχουν πειράξει το ασφαλιστικό Τις εισφορές, δεν έχουν ανεβάσει ΦΠΑ, έχουν κάνει όλα υποσχέθηκαν και το Σεπτέμβριο και το Γενάρη Οπότε γιατί να μην τους θέλει κάποιος Τα καλά λόγια, εκτός από εμένα που τα λέω Έρχεται και ο κύριος δένδια να τα πει Να σα δείξω, κύριο Σόιμπλε. Μα εσείς είστε οι καλύτεροι φίλοι των Γερμανών αυτή τη στιγμή. Με αυτού θα συμφωνήσατε αυτά. <συσχε> αν κατάλαβα καλά, γιατί να σα δείξουν ότι ό,τι σα έχουν <συσχε> ζητήσει <συσχε> τ τ τ τ το έχετε κάνει. Ό,τι <συσχε> σα <συσχε> <πυσχε> έχουν ζητήσει το έχετε κάνει. Πραγματικά. Ειλικρινά σα λέω, εμεί που είμαστε κεντροδεξί τι <συσχε> συμφωνίε που έχετε κάνει εσεί, αφήστε, αν θέλετε, μισό τα οικονομικά. Να πάρουμε το, το, το, το Αιγαίο, το ΝΑΤΟ, το μεταναστευτικό. Δεν είχαμε κάνει ποτέ. Ποτέ. Δεν τολμούσαμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. <στηνή> Θα τολμούσαμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα Σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξία. Όντως, σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξία Για πολλούς λόγους Ο Δένδιας εδώ τον ακούσατε να κλαίει Ότι δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν αυτοί Όχι ότι έκαναν λίγα Αλλά αυτά όντως που έκανε ο Τσίπρας Δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν Είναι η αλήθεια Μα γι' αυτό υπάρχει ο Τσίπρας Για αυτά που δεν τολμάει η Νέα Δημοκρατία να κάνει. Όταν δεν μπορεί μια κεντροδεξιά ω ακροδεξιά δύναμη να τα κάνει, έρχεται μια κέντρο αριστερή ω αριστερή δύναμη, τέτοιου τύπου πάντα, για να κάνει τη βρωμοδουλειά που δεν μπορούσαν, όχι ότι δεν θέλανε, δεν μπορούσαν γιατί είχαν φταρεί για πολλού λόγου άλλου, να κάνουν οι ίδιοι. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Για ποιο όμως λόγο είναι πολύ ωραία μέρα, μα λέει η Φόφη. Σήμερα είναι μια μέρα αισιοδοξία. Γιατί. Γιατί η κέντρο αριστερά είναι εδώ Γιατί η κέντρο αριστερά είναι εδώ Είστε τα μπαντζούλια καλά, κατεβάστε στις κουρτίνες Να μας δεί καναμάτι και μας γουτζώνουν πόδια και με χέρια Γι' αυτό τι αξίζει να είμαστε συμπλήρωμα τότε και δε Όλα μαζί μπορεί να είναι αφού κράτησε τη χώρα όρθια και αυτή δικαιούται Και αυτή κράτησε επίση τη χώρα όρθια. Και αυτή με ο Οι Πασόκοι Πασόκη, όπω και οι Νεοδημοκράτε, όπω και τώρα συζητάζει πάντα κρατάνε τη χώρα όρθια το έχουν καταφέρει όντο. Ο λαό δεν είναι. Καθένα που περνά αφήνει πιο κάτω το λαό γονατισμένο πεσμένο, αλλά η χώρα όμω. Όρθια. Και γι' αυτό είναι σήμερα μια μέρα αισιοδοξία, επειδή η κεντροαριστερά ήταν εκεί. Αλλά δεν ήταν μόνο η κεντροαριστερά. Μετά από χρόνια, ακούσαμε και είδαμε ζει και τον Κώστα Σιμίτη. Αριστερή πολιτική είναι η πολιτική που εξηγεί, που επισημαίνει τι δυσκολίε. Έχει το θάρρο να δυσαρεστήσει. Προτιμώ να είμαστε δυσάρεστοι παρά να βαφκαλίζουμε του πολίτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα συνείδηση, συνείδη, συνείδη, να έχουμε πάντα συνείδηση. Συμπαριστά συμπαριστά δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Το Πασόκι είναι εδώ, δινωμένο ενατό και αυτό είναι το μήνυμά μας σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δίνουμε το παράδειγμα, δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο της σοβαρότητας. Αυτά τα τέσσερα τελευταία δεν είναι προχθεσινά Είναι σημερινά μονουστρα. Επειδή ακούσαμε σημείνη, να λέει για το τι είναι αριστερά και δεν πρέπει να βαλίζουμε το λαό ποιο ο σημειτή. Και πρέπει να του λέμε τα δύσκολα και τα επόδυνα αλλά να και αυτό ο σοβαρό, μετά την απομάκρυση από το ταμείο Πάρτε και τα παλιά, έτσι για να έχουμε να θυμόμαστε που δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ. Ήταν και ο μακροβιώτενο προθειπουργό αυτού του τόπου. Ποιο ο συμμετήτη. κι όμω. Τέτοιο τόπο, τέτοιο κόσμο, τέτοιο και ο μακροβιότερο και επιτυχημένο, πρωθυπουργός του. Τι ακριβώς ε, έρχεται, τι περιμένουμε να έρθει, το έχετε ξεχάσει, πρέπει να σας το θυμίσουμε. Πότε είχαμε το μεγαλύτερο ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα, δεκατία το 60. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού είχε πάει μετανάστες στα ορυχία του Βελγίου και στις φάμπρικες ναι. της λοιπόν, Γερμανίας. Η ανάπτυξη θα έρθει με εμά και θα μοιραστεί μπακάρι. ισότημα σε όλους. Η ανάπτυξη θα έρθει με εμά και θα μοιραστεί ισότιμα σε όλου. Σα ευχαριστώ, Βαλεγείο. Και θα έρθει με αυτού η ανάπτυξη. Όχι για εμά, με αυτού πάντω θα έρθει και θα μοιραστεί ισότιμα σε όλου. Μακάρι, λέω από κάτω. Λοιπόν, εδώ Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ακούμε τραγούδια του κόκκινου στρατού. Αφορμή ψάχναμε, μα την έδωσε όλα αυτό με την Ουκρανία. Την αφορμή. Οπότε, όχι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα με όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Προδιαγεγραμμένα, προχωράει. Λαό, λαοί, κοινωνία, ήπειρο ολόκληρη που έχει ξεχάσει τη μεγαλύτερη πληγή του 20ου αιώνα που ήταν ο ναζισμό, όταν αυτό το ξεχνάει, το συγκαλύπτει, το εξομοιώνει με οτιδήποτε άλλο, είναι καταδικασμένο, καταδικασμένη η να τα ξαναζήσει στο χειρότερο. Αυτό δεν μπορεί κανεί να το αποτρέψει, τουλάχιστον μια εκπομπή, μια φωνή, δέκα 10 φωνέ, εκατό χιλιάδε φωνέ, ένα εκατομμύριο φωνέ. Οπότε όλα πάνε προ τα εκεί, αν τα προλάβουμε και όσο είμαστε εδώ θα τα περιγράφουμε σαν σήμερα λοιπόν 16 Μαΐου του 1945 ο Στάλιν ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν απευθύνει μέσω του ΕΑΜ μήνυμα στον ελληνικό λαό σας παρακαλώ λέει να μεταδώσετε το χαιρετισμό μου στον ελληνικό λαό που αγαπά την ελευθερία και που υπέστη μεγάλες θυσίε των αγώνων εναντίον του φασισμού και των βοηθών του Ι. Β. Στάλιν από το χρονολόγιο της σημερινής Μέρας. Κατά τα άλλα, εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 2.11208.200. Σα περιμένουμε πολύ χαρά. Ο Σταλινάκο μέσα να απαντήσει σε όσα θέλετε να πείτε για την Eurovision, για τον Ναζισμό, για την Ουκρανία, την Κρυμαία και όλα τα άλλα. Την Αυστραλία, την Ελλάδα που απέτυχε, την Κύπρο που πάτωσε. Είπαμε το τηλέφωνο, SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και νότο το μνημά σα και όλο αυτό στο 54% 100. στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο Η Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον είχο και επειδή όπως λέει ο Κατρούγκαλος θα έρθει με αυτούς η ανάπτυξη και θα τη κανονικά ισότιμα και αξιοκρατικά να θυμίσουμε ότι έχει έρθει ανάπτυξη από το 11 όπως θα ακούσουμε και το 12 και το 13 και το 14 και το 15 και τώρα το 16 αλλά μέχρι το 19 Έχουμε εξασφαλίσει από εδώ και πέρα ανάπτυξη όπως έχουμε εξασφαλίσει από εδώ και πίσω ανάπτυξη όπως λέγανε οι εκάστοτε ηγέτες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 Σε λίγε μέρε από τώρα, το δεύτερο εξάμεινο του 2016, επιστρέψει στην ανάπτυξη. Μια δεύτερη μου γι' αυτό σου για να τηθεί αναλόγω. Άντε λοιπόν, και στα πολύ καλά σου και έλα. Να επιστρέψουμε όπω και οι προβλέψει το τονίζουν. Στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο. Το 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνι. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και βλέπει επιτέλους το φως της ανάπτυξης. Είδαμε μεν κινητοποιήσει, αλλά είδαμε και τον κόσμο που αυτέ οι κινητοποιήσει συγκέντρωσαν. Είναι ακριβώ γιατί υπάρχει κατανόηση του κόσμου. <laughs> ε, <εντάξει. laughs> καλά τώρα. Ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που δεν δημιουργήσαμε, αλλά την κληρονομήσαμε και να την αντιμετωπίσουμε με του όρου και την ιδεολογία τη αριστερά. Μάλιστα. Μάλιστα, όπω λέει και ο Αρθιά. Ο Κατρούγκαλο είναι αυτό, τα συνηθισμένα τώρα τελευταία. Δύο μήνυματα. Ένα από την Αυστραλία, η Μαρία Μπαρακτάρη, είναι μια φανατική ακροάτρια της εκπομπής που βρέθηκε εκεί, δεν ξέρω για ποιους λόγους, ζει εκεί καιρό και λέει «Σας στείλαμε το Αϊδόνι της Αυστραλίας και εσείς βγάλατε την Ταταρομογκόλα πρώτη». Την τραγουδίστρια της Ουκρανίας. «Χαχα, -χα", αστείο το λέει προφανώς, καμία σωτηρία για την Ευρώπη. Εδώ με βλέπω να γερνάω, θυμιο αποστόλη». Κουράγιο επίση, Μαρία μου, εκεί που βρίσκεσαι. Και ένα άλλο μήνυμα ήρθε εδώ στο κινητό από Σιριζέο τη Ηλιούπολη, μου λέει. Στο είχα πει ότι θα έρθει στα λόγια μου. Το ελληνικό τραγούδι, με σαφεί αναφορέ στον ποντιακό ελληνισμό, δεν περνάει καν στα τελικά. Και η φιλοναζιστική Ευρώπη ψηφίζει η Ουκρανία για να εκδικηθεί τη μοναδική αριστερή κυβέρνηση τη Ευρώπη. Χα, χα, χά, τρει φορέ, ακόμη και ο ίδιο γελάει, περιγράφοντα ω αριστερή την κυβέρνησή του. Όμω, σε αυτή την κυβέρνηση, Μιχάλη, βρήκε να πατήσει λίγο ο Κυριάκο. Το μνημόνιο και το τέταρτο. Το τέταρτο μνημόνιο, διότι είναι τέταρτο μνημόνιο, μην έχετε καμία αμφιβολία και καμία αυταπάτη γι' αυτό, διότι είναι αρκετά διαφορετικό και διευρυμένο σε σχέση με το τρίτο μνημόνιο, συμπεριλαμβάνει, και πρέπει να το πούμε αυτό, και μια σειρά από μεταρρυθμίσει, οι οποίε κινούνται σωστή κατεύθυνση. Και τι οποίε η Νέα Δημοκρατία θα τη στηρίξει, χωρί αστερίσκου και χωρί υποσημειώσει. Ωραίο είναι να είσαι σε σιριζέο από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, από το, ΣΥΡΙΖΑ, το 4% και να ακούσει τον Κυριάκο να λέει ότι πολλά από αυτά τα μέτρα θα τα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, χωρί αστερί σημειώσει. Ωραία είναι όλα αυτά, ότι πρέπει σε αυτήν την φιλοναζιστική Ευρώπη, δεν το ξεχνάμε αυτό.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 Υπάρχει, θα βγάλουμε τον Κυριακό. Ο Ανιέλη που σκοπεί την άλλη φορά ότι. ότι δεν μπορεί. καλά είναι που υπάρχει και αριστερά. γιατί μερικοί από αυτού είναι διατεθειμένοι να περάσουν με μέτρα που δεν μπορεί να περάσει δεξιά. Είδες. Χαίστα. Καλά οι προηγούμενοι που το έπαιξε τώρα. Φίμνιο, ο Παπανδρέου θα μα έβγαζε από την κρίση το 13ο. ο Σαμαράς το 14ο. ο Τρίπρας μιλήσε και για 18 και για 19 Φίλε. Ποιο τίμιο. <laughs> δεν σηκωριδέψα του άλλου λένε τώρα αύριο που θα βγαίνουμε. Μου σου δίνει ήδη ένα τύπου του Αγίου Που. <laughs> Κατάλασμουν. Μπορεί να είναι και χρονιά που θα είναι αφιερωμένη στον <laughs> πόστο. Το 18. Φελάβαιο. <laughs> δηλαδή πώ λέμε α πούμε χρονιά χατζηδάκι ξέρω εγώ που λέγαμε. Έτσι, χρονιά του <laughs> πού Ε, οπότε όλη χρονιά γιορτάζουμε. Εκείνη τη χρονιά θα βγαίνουμε κι <laughs> Έλα, γεια <laughs> Είμαι 20 χρόνια επαγγελματία. Συνεργάζομαι με <laughs> τράπεζα Ιούλον Έχω μηχανάκια και όλε από όλε τι τράπεζε. Αυτό το ξέρει, το τερματικό. <laughs> <laughs> το οποίο οτσό, ναι. <laughs> λοιπόν, και τώρα με πήρε τηλέφωνο και. Και, και, και, και μου λένε: Αν θέλετε να το κρατήσετε, θα το πληρώσετε. Δηλαδή, μετά από 20 χρόνια συνεργασία που μου έχουν πάρει τα ντερά του, και ναι. τώρα μου λένε για να το κρατήσω, πριν να το πληρώσω. Ε. Τώρα δηλαδή που έχουν, έχει γίνει το capital control, που έχουν γίνει όλα αυτά, σε υποχωρούν να το πληρώσουν. Επότε θα σε υποχρεώνατε, δεν το έχει ανάγκη, ναι, τώρα που έχει ανάγκη. Δεν είχα κανένα να το έχει αναδείξει. Χαλό, καπιταλισμό. Ναι, λοιπόν. Χαλό, τράπεζε. Ναι, χαλό, θα σου πιούν το, το αίμα. Διόμως. Να σου πω κάτι, ρε να διαμαρτυρηθώ για το εξή: Γιατί κόψατε την επανάληψη τη κοπή Εμείς Εμεί μόλι την κόψαμε. Κάνουμε και ε, διεύθυν. διεύθυνση προγράμματο τώρα, αϊ, παράτα μα. Να σου πω κάτι. Μα παίρνει εμά για να διαμαρτυρηθεί γιατί κόψαμε εμά. Ναι. Σου φαίνεται λογικό. Εγώ πού δεν μπορεί να σε ακούσει, σήμερα και σπανίος, τώρα, σου ναι. έχω λύσει, σου έχω λύσει. Τι μόνο τσίπρα, θα μα ακούσει στο site ελληνοφρένια.gr. Ε, Δεν ξέρω και να, και παπαρχές, και τάξει, και να ακούσω την ώρα που κάνω μια δουλειά, να έχει Τέλο πάντων, ας επαναστατήστε ας πάντων, ας... για κάτι ας... επιτέλους, Απαιτήστε ε... κάτι. Συγκεντρωθείτε, οργανωθείτε, ε... να είναι... πεζεπνά του ε... Ελληνένια. Ε... Αυτό δεν για τίποτα άλλο. Ε... Έλα, ο άγγελο, παρεβαίε. Με φίλε. Ενώ πένα. Είναι καλυπτέρα. Νομού παίλα. Άμα. Εσεί να καταλάβει, έχετε βγάλει την τζάκρυ. Όχι μόνο την τζάκρυα. Πιο άλλο. Γάλει και χρυσαβή τη βουλευτή και το σιφάκι. Είναι ό,τι καλύτερο έγινε. Μια χαρά. Η τζάκρυ είναι, είναι ό,τι πιο συνεπές μνημονιακό υπάρχει, δηλαδή είναι μαζί με τον άδων και η τσάκρυ. Αυτό λέει μόνο. Έχουμε στείλει του τέσσερι καλύτερου από εδώ. Έχουμε στείλει του τέσσερι καλύτερου. Καλυτούμε γι' αυτό. Ε, με την κυβέρνηση ευχαριστημένο. Πώ είναι ευχαριστημένο. Α, έσφα και συζητή. Είμαστε όλοι να σήμενε... είμαστε, πετυχαίνουμε καταρχήν, ξωνόμαστε, δεν ξέρω αν τα κατάλαζες, έχουμε βγει και από το μνημόνιο, τα λένε ίδιο οι καμένοι στο όνομα είμαστε. και στον εγκέφαλο. Αποστόλη μου, ήρθε η Ανάσταση, και το μνημόνιο. Δεν θέλατε θα θέλατε <σοχή> να απολυμίσετε την αριστερή τίμια κυβέρνηση. Πάρτε τώρα. Ναι, εσύ είσαι ο τανάλιας. Ο Πετούγια. Όχι, ο Τανάλια άκουσα ότι Το Πετούγιας. τι άκουσε είναι άλλο θέμα. Εγώ είμαι ο Πετούγια. Σε γουστάρι? Ε, όχι, όχι, όχι. Δεν σε γουστάρι. Ε, τι όχι. να κάνουμε, φιλαράκι. Δεν θα κάνουμε μια εταιρεία. Τι εταιρεία να κάνουμε, να είσαι από κοντά, να σου φίξω ε... λίγο την Τανάλια στο λαρίκι, αν θε. Αυτό μπορώ. Εσύ δεν θα, θα βγάλω ό,τι θε. Κοκορέτσι θα γίνει. Α, τι εταιρεία θα κάνουμε, κοκορετσάδε. Είναι οι κοτοπουλάδε, εμεί Ναι. είμαστε κοκορετσάδε. Ναι. Παλιό. Γεια γεια. Παλ Λοιπόν, η Ελστάτ λοιπόν, λέει ότι έχουμε συνεχώς, αυξα, αυξάνεται συνεχώς ο εισαγόμενος πληθωρισμός Το ακούμε έτσι και δεν ξέρουμε τι είναι Ο εισαγόμενος πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, των εισαγωμένων προϊόντων Αυτό οδηγεί στη Βενεζουέλα Τι από το λέει η Σοφία Βούλτεψε εδώ Μόλις απέδειξε ότι Ελλάδα-Βενεζουέλα ένα χαρτί υγείας δρόμος Παρακαλώ Ποιον Παρακαλώ Λέγεται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 Τι είναι το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτός, ναι, ένα μηδέν. Ναι, πείτε μου κυρία αυτό που μόλι τελείωσε δημοσιογράφος, πώς βλέπετε. Καλαμύκι σε το καμάρι μας. Καλαμούκι είναι αυτός που είναι με την Ελληνφέλη με τον. Αυτός. Πώ το λέμε τον άλλο, τον ξεχνάω τον Μαπαγιάν, Μαπαγιάνι, πώ το λένε. ο άλλο Και αυτό είναι πώ το λέμε το το δίδυμο. Α, μα, μάλιστα, δά, Γιατί ρωτάτε όμως, παρακαλώ. Γιατί μ αρέσει, γι αυτό, μ αρέσουν, και Από και τρίτη στον α, ε! Α, εμφανίζεται. Α, ναι, τώρα που κάνετε ζωή, ναι! Αυτό, αυτό, αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια, Ωραία, να είστε καλά. Πολύ καλή, Φα... όχι απλά ωραία, να είστε καλά. Καλά τα λέτε. Πώς... Πολύ καλά τα λέμε. <σχε> και λίγα λέμε. Και λίγα λέτε, πιστε... Πε τα κυρία μου, για το λέω. <σχελί> Μιλάω, με τον... Μιλάω με τον... Πώς το τον Τον Ιταλό, τον, Ιταλό, τον, Ιταλό, τον, Ιταλό, τον, Ιταλό, τον ναι! Γιατί <σχελίως> είστε <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> και εγώ, με χιώτησα, γι αυτό, ε. εγώ. Έτσι... Ο είναι Mm. Ο δικό δεν είναι που βγάζει τα ούζα τη Μιτελήνη. Α, από εκεί το Βαρβαγιάννη. Δεν είναι, mm. δυστυχώ δεν είναι. Εδώ θα ήμασταν, μα ήταν ο παππού αυτό. Αυτό ο... είναι Βαρβαγιάννη. Βα, δεν είναι ταλός. Α, ε, δεν είσαι δεν ο γονό του που λένε ότι είσαι ο γονό του, ε. Α, το λένε αυτό. Να πάω να κληρονομήσω κάτι, να, να διεκδικήσω. <ΣΣΣΣ> Κανένα ξεπατικούρα. Κομπί του χιώνι για το σπίτι του τσίπρα. Πού έχει ο το εκπομπή; ποιο συνοχώνοι και που κάναμε ε, και ξεπατικού. Πιώνει δεν το λέει αφόν εκεί πέρα του από το βήμα FM. Χιώ τη μερική βλάχρα. Σιγά δεν είπα και καμπούρι, τι λε, Μορέ! Άλλο συνοχιόνι. Α, τέλο πάντων. Λοιπόν, κανένα ξεπατικούρα την το εκπομπή για το σπίτι του Τσίπρα. Θα έπρεπε καλά. Αν σου λέω ότι θα σου στείλω να φορέσει την μπλουζάκι I love Tipρα. Εγώ I love τziπα. Τα έχω I love Tipρα το, το, το θεωρώ παιδιά. μεγάλο μάστορα. Τέλο κοροϊδέα <laughs> μεγάλη σε ελαιότητα από τον αντρέα έχει να γίνει. Εγώ τον έχω για μεγάλο Ναι, μεγάλο μάστορα. Θέλω να σταράξω, αλλά είστε τα πουτάκια του. Μια χαρά σα έχει. Μια χαρά μα έχει. Τα όπα, όπα, ο τζίπρα. Είναι αυτό που λέμε. στα όπα, όπα, είχα και σελιστέβανε. Δεν σε ζηλεύαν, σελιστέβανε. Να βρούνε τέτοιο μάπα, όλε γυρεύανε. Όταν τελειώνει τα επιχειρήματα, αρχίζει το τραγούδι. Ποια επιχειρήματα, Μωρή Τσοκάρο. Που θα πω και επιχείρημα σε σένα. μωρίλο λοφορτομή ότι θα μιλήσουμε σοβαρά. Άι από το χάμον.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 Είναι εκεί πέρα. Εδώ πήρατε τι είναι. Το ρίαλε φέμενε. Το ρίαλε φέμενε, η άλλη άκρη τη γραμμή σα. Παρακαλώ. Α, τώρα ακού το ραδιόφωνο. Βρε κουμούνια, γίνατε όλοι σα εκεί μέσα. Χαλάσαμε ντύπ. Α στο διάλογο να πάνε. Α πού είναι ένα δεξιό υγιή άνθρωπο, ε. Παλαιοκουμούνια στο διάλογο. Ε, εμένα πήγαν να σκοτώσουν τον πατέρα μου. Γι' αυτό Έστε... να πάνε στο διάλογο γιατί δεν τα καταφέρανε. Τι ήταν ο πατέρα σα. Ο πατέρα σα τι ήταν, το σύλλογο. Ο τίποτα δεν ήταν ο πατέρα του. Μια χαρά άνθρωπο ήταν και ναι. πήγαν να τον σκοτώσουν. Οι χειρότεροι φάση. Είναι οι Τι υποστήριζε ο πατέρα σα. Κανέναν. Δεν μπορεί. Δεν ήταν γραμμένο πουθενά. Γραμμένο δεν ήταν. Ποιο θα ήταν γραμμένο. Έχει δει κανένα με κουκούρα να είναι γραμμένος κάπου. Πουθενά δεν ήταν γραμμένο ο πατέρα μου. Η χειρότερη φαρά είναι οι Γιατί όμω είναι. Κατά το λέει. Δεν κομμουνιστικό. για κομμουνισμό Όχι κουνιστικό. Κομμουνιστικό είναι. Μάλλονε. Ερχόμαστε. Ετοιμαστείτε. Ερχόμαστε. Κρυφτείτε κάτω μέσα στα αυγά σα. Μπείτε. Α χαθούν από εκεί μου τα πατέρα Αντε γιάσου. Αντε Καλό κοσερβοκούτι. Και το βράδυ έχουμε τη λεπτική ελινοφρένες. Στις δέκα παραδέκα αμέσως μετά την μουρμούρα φρέσκο επεισόδιο. Τώρα έχουμε το τρίτο μέρο του λαού και αμέσω μετά μαγαζίνω από το ρεαλιάσας. Ελά, μα όλοι γέννηση με σου, yeah, γιάνε. Ρωτάει ο Πιτσιρικάς στον πατέρα. Οι δεσποτάδες παντρεύονται. Και ο πατέρα απαντά: Όχι. Και ο Πιτσιρικάς του λέει: Γιατί τότε δεν αφαιρούνται τα όργανα του γάμου. Και το απαντάει ο πατέρα του: Για κάθε ενδεχόμενο. Έτσι είναι και ο χόφτη. Για κάθε ενδεχόμενο. Ψαγμένα πράγματα λέμε και είναι βαριά για μεσημέρι, το φοβάμαι. Το φοβάσαι. Ναι, είναι πολύ ψαγμένα και το ύφος πιο ψαγμένο. Ταράζει το κόσμος, δεν αντέχει. Άκυρον, άκυρον. Κάλεσε παρακαλώ πολύ όπω έκανε την πρόεδρο της Βουλής, την Μπενάκη, με αυτά που έλεγε, το βάλει πριν κανένα μήνα περίπου, όπως ακριβώς το βάλει, βάλει το αύριο και μεθαύριο, σε όλα αυτά τα τομάρια και σε όλους αυτούς τους τους να τα και δεν μας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 Έθεσε ένα πολύ ωραίο ερώτημα ο κύριο Σίμω. Μην ηρρονεύει το θύμιο, λέγοντά τον κύριο. Έλα. Ε δεν μου βγαίνει να τον πω αλλιώ, εντάξει. Είναι καθαρή εριών, τέλο πάντων, τι θεσί. Ναι, κανεί λάδι, δεν είναι ειρωνεία. Καθώς... Ναι, ναι. Όχι, ναι, είναι κύριο στο σοβαρά. Λέει τι θεσε. Ερώτησε που ήσουν εσύ, προ... εχθέ, προχθέ, αν ήταν στο σύνταγμα Ο κόσμο. Το πανηγύρι τη Φιλαδέλφία ήταν πίνακα ο κόσμο. Έκανε περατζάδα πάνω κάτω ούτε καν κανώνιζε. Επίση ήταν και του επάμπω να λένε αυτό. Αυτή δεν συνδυανοτά τα όματα αυτών των, κύριο Σκόπων. Ναι, τέλο πάντων, είχε περίπτερο και έβαζε. Τι έβαζε... Που λέγε? <laughs> δεν μπούλαγε. Δεν μπούλαγε, εννοείται. Τι ε, περίπτερο, γιατί και... έχει περίπτερο. Σιγάρα, καπώντε και τέτοια. Όχι, μωρέ, ξέρει, αυτά που κάνουν, τα προεκλογικά. Α, αυτά. Προεκλογικό. Εκλογικό, έχει προεκλογικό, ναι. Τσάμπα τον είπα και ω Για πε. Λοιπόν, έπαιζε σιρτάκι. Ε, μετά έπαιζε από του Active Member το Πάμε. Α, ωραία, τουριστικά πράγματα. Ναι, που έχουν πει εντωμεταξύ Active Member ότι δεν θέλουν να χρησιμοποιούν τα τραγουδία για πολιτικού σκοπού. Τέλο πάντων και επίση ήταν και ο που το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 Αποστόλη επειδή με λόγια δεν χορταίνουν τα παιδάκια μου, άκου τι ακούω. Χαμονικού. Τον όρανο, φιλάκια. <Κι> Είμαι έξω από την Ευελπίδο, πέντε ματατζίδες πηγαίνανε βόλτα το πλεύρι. Το πατέρα ή γιο? Το γιο, το μικρό, το μικρό. Να σου πω... Γιατί τι να φοβάται. Δεν ξέρω, πέντε, αλήθεια πέντε, του μέτρησα. Επειδή είμαι Σούργιολο, τα ρήφα μπορεί να με έρθει και εμένα στην Ανίτα. Έχει κάτι ωραίο κομμάτι άλλο. Την Ανίτα να σε στείλω πριν να γίνει Σούργιολο βουλευτή. Όπω η Αυλόνι του. Πάει, αλλά τέλο πάντων. Όχι, ρε φιλαράκι, εγώ δεν σε έβριζα, ρε φιλαράκι. Εγώ είμαι αθυρόστομο. Τον κύριο Απόστολο. Ο ίδιο. Ναι, κύριο Απόστολο, ήθελα να σα ρωτήσω. Με συγχωρείτε. Εσχορεμένο. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν οι ηγέτε μα, αυτά που λένε θα πιστεύουν. Κατά βάση ναι, τα αντίθετα συνήθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε <laughs>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 Σε λίγε μέρε από τώρα το δεύτερο εξάμενο του 16 επιστρέψει στην ανάπτυξη. Εμεί δεν δούμε γιατί αυτό τηλεφωνία για να τη θέση αναλόγω. Αντιλεπμα βάλει και στα πολύ καλά σου έλα. Να επιστρέψουμε, όπω και οι προβλέψει, το, το τονίζουν <σομίως> στην ε, ε, ανάπτυξη το τρίτο τρί, τρίμινο του 2016, δηλαδή αμέσως μετά τον Ιούνι. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και βλέπει επιτέλους το φως της ανάπτυξης.